το αυτό δηλαδή και κέρδισε προχθές το νόμισμα στην βασιλόπιτα και κέρδισε φυσικά και την εικόνα την εικόνα του οποία, του οποίου, την οποία όπως είπα να μου φέρει για να σας τη δείξω μην και κάποιοι από εσάς θέλουν να την αγοράσουν έχει 50 ευρώ είναι όπως θα τη δείτε είναι μεγαλύτερη από τις άλλες και είναι, εικονίζεται η Αγία Βάγκος Στη μέση είναι η υπεραγία Θεοτόκος γιατί αυτή είναι η προτύπωση της Αγίας Βάτου η προτύπωση της Αγίας Βάτου προτυπώνει την Υπεραγία Θεοτόκος όπως δηλαδή η Υπεραγία Θεοτόκος μάλλον όπως η Αγία Βάτος εκεί το, αλλά δεν γινόταν χάρδουνο έτσι και η Υπεραγία Θεοτόκος πήρε στα σπλάχνα της μέσα τη φωτιά τον κύλιο αλλά δεν και Αντίθετα έγινε υπεραγία κρετό όπως έγινε η, η πρώτη μετά τον Κύριο, Ανωθέρα και τον Αγγέλο. Όποιοι λοιπόν θέλουν να προμηθευτούν αυτή την κόνη, έχει πάρα πολλές παραστάσεις μέσα όπως θα δείτε. Έχει την ανάβαση του Μωυσέως, έχει τον νόμο του Θεού που ο Κύριος παραδίνει τον νόμο του. Έχει την πτώση των Ισραηλινών τότε που το χρυσό μοσχάρι και ούτω καθεξής. Όσοι θέλετε στο τέλος να μου παραγγείτε να σας φέρω. Σήμερα και και αύριο θα έχουμε μεγάλη εορτή εδώ στην πόλη μας. Είναι η εξαίρετη τιμή η οποία μας γίνεται να μας επισκέπτεται ο μεγάλος οστήρας της οικουμένης ο Ιερός Χρυσόστομος. Τον ακούγατε, αλλά δεν τον είχατε δει. Σήμερα λοιπόν, υπομένει ότι όλοι σας προσκυνήσατε, σήμερα λοιπόν είκατε μία αυτοστική γνωριμία μαζί του, είδατε και το ταγμαστό αριστερό του αυτή, το οποίο παραμένει άφταρτο. Αλλά πιστεύω ότι όλοι σας και αισθανθήκατε την ευωδία η οποία έρχεται από την Αγία Αλκάρα. Μία εγωδία πάρα πολύ δυνατή και έντονη και αυτά είναι για να διαξέδονται όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες, οι οποίοι θέλουν να μας πούν ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι δεν υπάρχει πίστης. Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι η πίστη μας είναι αποκαλυπτική και ζωντανή. Μου είπε κάποιος γονιός που ήρθε προχτές ότι τον παιδί του μόλιοι πήγε στο σχολείο και τους έλεγε ο δάσκαλος, ο γρουμερός και άπιος ότι τα λείψα να λέει των Αγίων τα μοιοποιούν λέει, τα κάνουν μοιόνιες για να απορρομάνε τα μοναστήρια και καλά να τα μοιοποιήσεις. Η εγωδία που βγαίνει, αυτό δεν μπορούν να μας εξηγήσουν. Η εγωδία των μιερών διψάνων, όλο αυτό το θαυμαστό περίστημα της Αγίας Πάρας που από μακριά εγωδίαζε. Εγώ δουλάχιστον αυτό αισθάνθηκα. Αυτό έζησα. Αλλά είπαμε οι κράκτες της αθείας θα κράζουν σαν τα βατράκια γιατί βατράκια θα βρουν μετά μπροστά τους τα βατράκια της αδείας <Ρι> <βάσης, Ρι> αλλά όσο κι αν και υποβαίρουν και όσο κι αν κράζουν η κόλασή τους όπως το έλεγα προχτές γιατί κόλασοι δεν είναι οι φορτιές η κόλασή τους θα είναι η ίδια η του Θεού αυτή η ύπαρξη του Θεού τους βασανίζει. Ήρετε πως κάνουν όταν γίνεται ένα τάφο. Ήρετε πως έγινε με τον γέροντα τον Βυσαρίωνα. είδατε, αυτή είναι η κόλασή τους. Εκεί θα στυπιώνται, εκεί θα μηχανεύονται, εκεί θα μαζευόνται. Εκεί θα υποφέρουν βλέποντας τους χριστιανούς να τρέχουν και να προσκυνούν. Εκεί να είναι η πολλασή τους. Εκεί να είναι το μαρτύριο τους. Και μετά Δηλαδήμουν από αυτή τη ζωή πάλι το μαρτυριό τους θα είναι ότι αυτών που βρήθαν μια ζωή θα τον βλέπουν μπροστά τους. Και ενώ για μας αυτό θα είναι η χαρά μας και η παρηγορία μας, για εκείνες θα είναι η τιμωρία τους και η κόλασή τους. Όπως για τους δαίμονες. Ποια είναι η κόλασή του δαίμονων. Ο σταύρος που του βάζει στη δαιμονισμένη, είδες πως την κάνεις τη Μαρία, την Καλμένη. Της βάζει στο σταύρο πίσω και πετάγεται 200 μέτρα ψηλά. Ε, εκείνο είναι η κόλασή του του διάμον Εγωμένως λοιπόν, ευχαριστήστε τον Κύριο που έχουμε αυτή τη μεγάλη ευλογία να μας επισκεφθεί ο Ιερός Πατήρ εδώ, στην πόλη μας είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνει στην Ελλάδα και η πρώτη, ο πρώτος τόπος είναι η πόλη η μας. Ορίστε. Πώς το είδα. Το είδα, πώς δεν το είδα. το δεν το είδα. Αυτά, Αυτά και τα στερεά δεν είναι μισοστοτήτο ο εκδήλως από αυτά. Οι ίδιοι είπαμε δεν ξέρουν πώς να κινηθούν και πώς να αντιδράσουν και δυστυχώς κάνουν αυτές τις διοπραγίες επάνω στις ψυγόνες που ας ασχεθούμε μόνο να μετανοήσουμε, τίποτε άλλο. Ας δούμε άλλη κουβέντα. Και τώρα να έρθουμε στην αγία μας γραφή. Θα έρθουμε στο Ιερό Βιβλίο των Παριμιών του Θερομόδος στη συνέχεια του στους θησαυρούς του στα Ιερά του Λόγια τα Λόγια αυτά είπαμε που ο Κύριος τα έγραψε για μας και ο Λόγιος τα γεγονό μας που δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή Τι θα το πούμε μεγάλο Εσύς σκιαθείτε, δεν ξέρω. Διότι αν εδώ στη ζωή αυτή έχουμε τουλάχιστον μία υποχρέωση, ένα βασικό μας χρέος και καθήκον αλλά και η ανάγκη μας είναι να διαβάζουμε τον νόμο του Θεού και να ζούμε κατά τον νόμο του Θεού. Αν αυτό δεν το κάνεις, τότε τζάφα που ζεις. Καλύτερα να μην ζούμε, αδελφέ. Ο κύριος μας έφερε εδώ να αγκιαστούμε και να ζούμε σε με παράσυτα. Αν δεν εξυπηρετούμε τους πνευματικούς σκοπούς για τους οποίους μας έστειλε ο κύριος εδώ στη γη, καλύτερα να το κάνουμε. Έτσι αναπαρακαλάμε τον κύριο. Και είναι πάρε μου για να ξεβρελίσει ο τρόπος. Γιατί είναι βρονιάδης, πάλι δεν κάνει τίποτα σωστό. Πάρε μου να φύγει μούχα, η βόχα τους δημιουργού Δεν έχουμε καμία αξία πλέον. Δεν διαβάζεις την, την Αγία Γραφή, δεν έχεις ομολογές, δεν κοινωνάς, δεν πας στην εξησία. Τον τι κάνεις. Ποια είναι η αυτοσογή σου, να φας και να χτίσουν. Να φας και τα ζωά, σαν τα ζωά. Αυτός, αυτός είναι ο σκοπός που σε έκπλη ο κύριος εδώ. Αποκτηνο, αποκτηλώθηκα διάφορα και δευθυνότητα μέσα από το κανάλι και λογόραση, ξάπλα, φαΐ, ύπλο, κακά και μελίωσε Δεν είναι αυτή η αποστολή σου Αυτή είναι η αποστολή των γαϊκουριών, των μουραλιών, των αλόγων, των σκύλων, των γαθιών, αυτή είναι η αποστολή τους Ως αν δεν είναι αυτή η αποστολή του και εμένα Είναι να ζούμε πνεύμα του Αγίου. Είναι να ζούμε κατά ανθρών. Αν αυτό το κάνουμε, σας είπα, καλύτερα να ξεπρομίσει ο τόμος, καλύτερα να μας κόψει ο Θεός να φύγουμε. Διαβάζουμε λοιπόν, αξιοθήκαμε εδώ και χρόνια, να έχουμε το ιερό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, Τις πανηγύρες τους ολομόνωσης όπου όπως σας είπα και προηγουμένως τα θαυμαστά λόγια του κυρίου δείχνουν άκρος προφητικά διότι αγγίζουν τη σημερινή μας εποχή και μάλιστα θα έλεγα τον σημερινό άνθρωπο με όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Βλέπεις και εσύς εδώ ότι ο είναι δίπλα μας. Μας κατευθύνει, μας διδάσκει, μας νοθετεί, μας παιδαγωγεί, μας συμβουλεύει. Μιλάει σαν πατέρας με στα παιδιά, έτσι δεν λέει. Τι ε! Έτσι δεν μας πόσε φορές, φορές το βρήκαμε, το μου μέσα στήρα, στήρα, στα φύλλα αυτά της Αγίας Γαφής. Πόσε φορές. Άκουσε παιδί μου, άκουσε παιδί μου, παιδί μου πρόσεξε, παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου. Γιατί, γιατί έτσι σε νιώθει, Θες αμαρτωλός, θες Άγιος, δεν υπάρχει Άγιος, θες πολύ αμαρτωλός, θες λίγο αμαρτωλός, όλους ο Κύριος τους βλέπει παιδιά Και θέλει να διαβαίρετε να γυρίσουμε πίσω, στην αγκαλιά του. <Σελίου> Για να γίνουμε λοιπόν, προχτές ερμηνεύσαμε τους στίχους των 17, των 18 και 19, κεφαλαίου. που μας έδειξε την προσωπικότητα του Νικαίου και τη Σας είπα ο Κύριος έχει άλλα ζήλια. Εμείς βλέπουμε σαν προσωπικότητες τους φαύλους και τους ανήθικους. Βλέπουμε σαν προσωπικότητες τους τραγωριστάδες, τους ηθοποιούς, τους πολλοσπεριστές. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Αλλά δυστυχώς, η αξία της δεν είναι ότι είναι άνθρωποι. Η αξία που τους δώσαμε ε Radiismて aator on Αυτό είναι το φοβερό. Ο Táde δεν είναι προσωπικότητα γιατί είναι απλά άνθρωπος. Όχι! Ο Táde είναι προσωπικότητα γιατί είναι πόρνος, 5 6 3x4x5x6x10 επαδρομένος. Και αναγνωρίζει με τις γυναίες για τα που γάλουσα. Και οι άλλοι είναι προσωπικώς. Όχι on, είναι άνθρωπος, αν ήταν δι' αυτό καλά. Είναι προσωπικότητα γιατί είναι βουνίζουμε έτσι στην πορεία. Γι' αυτό. Ο άλλος είναι προσωπικότητα γιατί έχει μια που σε δικά της κουλαρίζας τα αυτιά, γι' αυτό είναι, είναι προσωπικότητα. Και έχει συνεχίσει το κεφάλι του. Γι' αυτό. και δεν αναδεικνύει αυτόν τον άνθρωπος προσωπικότητα. Ε, ο δε κύριος ποιον αναδεικνύει τον δίκαιο. Είναι δίκιος, είπα. Δεν είναι ο Άγιος, ο Τέγιος, ο, ο, ο Αναμάρτητος, δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν υπάρχει. Είναι ο Αυτοίς που τον έχουμε εδώ και μας τη χάρη του και την ελεύθερη. θα το μόνο δεν το λέει. λέει. Διαβάζει και την εκεί, που λέει ότις στη θεία μετάλιξη. μου, κύριε, γιατί είναι αυτή. κύριε, για ότι σήρα λεπτώσε ο Χριστός ο Λιός του Διεθόντος, ο Εθόντος τον Γκώστον αμαρτωρισώσε, ον πρώτος εινή εγώ. Ορίστε. Είναι η μόνη μου. Και η Και από και αυτό πρέπει η Και εγώ μου, αματωρός. Αματωρός. Συνεπώς, είμαι αμαρτωλός. Πρώτος αμαρτωλός. Συνεπώς, προσωπικότητα δεν είναι ο αμαρτωτής. Δεν υπάρχει ο Προσωπικότητα είναι εκείνος που παίρνει και σηκώνεται. Προσωπικότητα είναι εκείνος ο οποίος δεν είναι καρπαθός, καρπαθός αμαρτύρος, τον βάζει κάποιο διάβολο και τον βαράει. Όχι! Προσωπικότητα είναι εκείνος που το χτυπάει ο διάβολο και σηκώνεται και λύσεις. Και αυτός κατασκευάζεται ο διάβολο. Δεν κάνει και μεσαιταλμένο τα χέρια. Αυτός είναι. Αυτός είναι η προσωπικότητα. Αυτός είναι ο δίκειος. Είμαστε άπιοι και τρισάπιοι γιατί Τις τρώναν το λιόνου και το χώμαστε σαν τις κόδες Κάτει και μαράει αυτός ο βρομιάδες αυγά Και σηκώστε κέντες να δουλήσουμε ένα χαστούκι Κάνει ασφαλιά για καμία γραμπαζά Να φύγει από πάνω σου Κάμψου τήμερα Συμφωνείς μαζί του Συμφωνούμε στην αμαρτία Όσο μας λέει το κάνουμε Μπράβο μας, ωραί είμαστε Εδώ υπάρχει η διαφορά δικαίων και αδίκων αυτός είναι ο δίκαιος και αυτός είναι ο ασεμίς που λέγαμε. Ας σε είναι εκείνος που συμφώνησε με τον διάβολο και κάποια αγκαλιά παρέα του συνεργάζονται, ο συνεργάτης των δε Τι μας είπε λοιπόν προχθές, όταν λέει θες να δεις αλήθεια πήγαινε στο δίκαιο. Ψάχτω. Ψάχτω, δείτε στο σπίτι την αλήθεια. Ο Λύκειος δεν βλάβει πρόσωπα, ο Λύκειος δεν έχει ιδιαιτερότητες και αγάπες και συμπάθειες. Ο Λύκειος θα σου πει την αλήθεια! Γιατί αγωνίζεται κατά της αμαρτίας. Ο άγικος, ο βρωμερός, ο υπηρέτης της αμαρτίας, ο υπηρέτης των πατών του, τι θα σου πει όταν θα πάει για σωμολόγηση παράδειγμα στον παπά το γυρεμένο, τι θα σου πει? Έλα μωρέ που θα Έτσι πρέπει να είμαστε που ρεμένει πρέπει να μαστεί. Και έφτασε ας να σου πει ο παπάς μου καπήρει κάνει οτι τρέπεται, κάποιοι κάπνισε, κάπνισε και εσύ, δεν άσχευε κόψε. Τι σου πει ο παπάς που είναι γυναίκα του γυναίκα της παντελόνια φοράει δεν κάνει, δεν πειράει, φοράστε παντελόνια. πει. είναι εγκύηση επομένως, έγινε εγκυημένο πρόσωπο να σου πει την αλήθεια και ας τον Άγιο και που δεν έχει πρόσωπα δεν κοιτάει, δεν έχει αδυναμίες δεν έχει προσωπολατρίες και προσωποληψίες πήγαινε και αυτός που ξέρει ότι αγωνίζεται κατά της αμαρτίας πήγαινε εκεί να σου πει την αλήθεια παίζουν παππούλοι, παίζουν παππούλοι και αυτός θα σου πει, να σε παίρνει αφήστε απαραίτητε τους ανθρώπους, είναι σημασία τώρα λοιπόν καταλάβατε αυτός είναι ο δίκαιος αλλά εμείς θέλουμε τι θέλουμε, τον Άγικο. Και θα μας δώσουμε να κοινωνήσει. Κοινώσουμε. Είμαστε>, είμαστε ιδιαίτεροι να μας βάλει έναν κανόνα για εδώ στα πια να ταπεινωθούμε, να πούμε στον δρόμο του Θεού. Να κοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε. Να μα δει ο κόσμος, αντί είμαστε <Κι Κι> Πάμε και δηλαδή. Ανάξι. Ενώ ξέρει ότι και ανάξινος, θα να πάει και το γρονόπαλα για να μην το στείλει. Ποια είναι η Και στο δεν τα υπολογίζει, τι δεν τα σέβεται. Εκείνος τα μοιράζει, τα δει. Το σιλασσερίζει. Το σιλασσερίζει. <στοί> που δεν λογαριασμόντας τίποτα. Δεν βλέπει η ερώτητα μπροστά. Νομίζει ότι έχει τη σούπα και τη μοιράζει. Αυτό νομίζει. Αυτά μας είναι δε προχτές. Και μας είπε, αυτό δεν αυτό, ο Μάρτης με τον Αδίκον Δόλιος. Ακούς! Είναι πουνιρός! τι θέλει; Θέλει να σε πιάσει φίλο. Ο Παπάς ο Δόλιος, τι Είμαστε σου δίνει, και ας αυτός είναι παπα! παπάς. Α, αυτός. <laughs> αυτός είναι παπάς! Τι θα με στραβάζει με ολέα Βιπνεύτου! Ααααυτός είναι η Αυτός είναι παπάς! Γιατί λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν, λοιπόν, <σομίως>, έχει δώσει ακρηση <σομίως>, αμαρτιών. Θέλετε να σμίγετε παιδιά πρώτου γάμου, σβήστε! Ή υπάρχει Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει πρόβλημα! Δεν υπάρχει πρόβλημα! Ποιες προγραμμίες και ας δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει! Όλο αγάπη προς το δεν Να δείξω είναι Είμαστε στην εποχή μου, που λείπει η αλήθεια. Την αλήθεια πρέπει να την ψάξεις με το φανάρι του 2 Εκεί πρέπει να ψάξει την αλήθεια να Γιατί τώρα δεν ξέρετε. Εγώ να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή... Εντάξει, σας εγγυώμαι ότι εδώ ακούτε την αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Φάει. Αλλά σας βεβαιώ ότι παρά έξω δεν ξέρω. Δεν θέλω να παρουσιάσω τον εαυτό μου στον μοναδικό μάρτητα της αληθίας, ο Θεός να με ελεήσει, για να μην συγχωρήσει, μακάρι να την Έχει βρει. Αλλά, σας εγγυώνω, σας σιγουρεύω, ψάχτε το καλά! Είμαστε στην εποχή του ψέχους. Παραπληροφόνηση, πάει σύνταμα! Ψάχτε το καλά! Γιατί καλά, να μην ξέρεις. Καλά, να νομίζεις ότι βρήκες έναν ιερέα αληθινό και να έξι πέσει κανένα. Παύλο. Αλλά ε, ψάχνει το ψέμα Εκείνο είναι φοβερό Εκείνο είναι φοβερό Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν Πάμε στους επόμενους τρεις στίχους 20, 21 και 22 <ΣΣΣΣ> Τα ίδια θα μας πει <ΣΣ> Θα μας πει όμως με άλλα λόγια Και θα δείτε η επιβεβαίωση των όσων λέω, γιατί μου λένε μερικοί, είσαι ακραίος, σε ακραίος, λες ακραίες κουβέντες, προκαλείς, προκαλώ, καλά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Αν εγώ προκαλώ, θα το κρίνετε εσείς. Εμένα το κριτήριό μου είναι ο Θεός πρώτα και μετά είσαστε εσείς. Και με διαφέρει. Αλλά και εσείς να με κρίνετε μετά κριτήριό μου είναι συνειδησίων. Εγώ, διαβάζω. Δηλαδή δόλος εν τ' τεκτενομένου κακά οι δε δηλώμενοι ειρήμοι εμφρανθίζονται ούτε αρέσει το δικαίο ουδέν άδικον ακούγε τον δίκαιο δεν του αρέσει λέει το άδικον τότε εξηγήσουμε τίποτα άδικο η δε Πληστίσονται κακόν. Να και ο άδειος από την άλλη μεριά. κακά. Ένα σακί γεμάτο κακά. Τι είναι ο Ασεβής. Βέληγμα κυρίως είναι ψευδή. Συχαίνεται ο Θεός αυτούς που λένε ψέματα. <Ροί> ο Λέκειος πίστης δεκτός παρ' Εκείνος όμως λέει που λέει αλήθειες, την αλήθεια είναι η ιδιαίτερη αγάπη του Θεού. Είναι μερικοί εδώ πέρα που ξέρουν αρχαία και τους έχω πει και τους έχω παρακαλέσει να με κρίνουν και να με διορτώνουν άμα καταλάβουν ότι παρασαλεύω από την αλήθεια. Εξηγούμε λοιπόν τώρα, εξηγούμε τα άγια αυτά λόγια. Δόλος εν καρδία τεκτενόμενου κακά. Να το πω απλά. Εκείνος ο οποίος λέει εργάζεται το κακόν. Εργάζεται το κακόν. Είναι ο υπηρέτης του κακού. είναι έχει μέσα του. Δόλος! Πονίδια! Πονίδια! Γιατί σε σύμβουλευση ο παπάς και σου λέει, τι σου λέει ο παπάς, τι <tos> σου είπε, παπάς δεν φυλάζω με τη σε έτσι δεν φυλάζω, παπάς δεν με τη λέση, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα δεν Γιατί στο. Και γιατί έχει πολληλία μέσα, γιατί και ο ίδιος την ίδια δουλειά θα κάνει με την παπαδιά και τέλος γιατί αν αν σου πει παιδί μου είναι λάθος θα γυρίσεις και ζωής παπά εσύ τι κάνει για την παπαδιά σου γιατί σου είναι ο παπαιδί. και μακάρι ο παπάς να τηρεί να τηρεί παρθενία μακάρι αλλά εκεί το ξεπροστιά εκεί πρέπει να πει την αλήθεια Συμβαίνει γιατί είναι. Βλέπεις λοιπόν πονηρός ο λάθος, που λέει η παροιμία, πονηρός ο λάθος. Παίρνει αποστάσεις τώρα. Σου λέει αν πω εκείνο, που είναι αλήθεια, θα με κομπήσεις γιατί έχω ο άλλος που κάνει Και αν πει τι κάνεις είσαι, θα για κάνεις. Ωραία τα λες. Όπως είδε κάποτε κάποιος, ξέρετε, εμιλήσω κάποτε κάποιος Θεολόγος, ένας παπάς από την Αντρίτη στο Ροδόνι ομίλησε έναν φροντίδιο Και έλεγε ωραία λόγια, ωραία, ωραία, ωραία. Όλα μαζί του δεν ήταν σωστά. Έλεγε ωραία λόγια. Και βρέθηκε από κάτω κάποιον και έκανε κάποιες οικονομίες που é είναι. Έκανε, έκανε μέτρα για... μέτρα για το τι έκανες του λέω εσύ κυράτο. Τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι σκέρτσα είναι απ' αυτό που λέτε, έκανες. Αααααααα. Έκανα κάτι Τι έκανες. Λέει άκουλα δύσως. Ενέχνα γαλή, πόσο είναι η απόσταση. Το στόμα που έχω καθεί μου πόσο καλεί. Μια δουχανή είναι. Και κοίτα γαλή και λέω το στόμα του αρχηματήτη. Από μέρα που κάθε κάτι πόσο είναι. Είναι 3 μέτρα, 6 μέτρα, 8 μέτρα, 10 μέτρα. 6 μέτρα, 6 μέτρα. Αυτά που λέγες που λένε εσύ δεν τα ακούς, που λένε λίπλα, το στόμα μου θα αφήσει είναι λίπλα, δεν τα ακούγες. Και έχεις να το ακούσω όλα τα αυτό. αυτό που λένε Έτσι λοιπόν τώρα είμαστε, αυτός τώρα βλέπετε τεκτένετε. Τεκτένετε. Και βορός, αυτός, τώρα φτιάχνει το κακό. Φτιάχνει εμπόσχατο μου, δεν ξεργαστεί, είναι εργάτης της ανομίας είναι εργάτης του κακού και σκέφτεται τώρα, άμα το πω έτσι, τι θα μου πει ο άλλος από την άλλη βασιά. Εκείνη είπε κάτως, κατηγοράζει τα παντελόνια και τα παυσίματα λέει. Δεν ξέρει λέει ότι είμαστε στο 21ο αιώνα. Του λέει εσύ τα κατηγοράς; αγώ το Γιατί, γιατί. Τι αφού την έχουμε δει του παπαλιάς, του τα χωρίς της κορίτσιας. Και... Για τράβα να κάνεις και ένα τέτοιο τόλμημα, να δεις την παγκόσμια καταπάνιση, αυτός, για τόλμημα, για τόλμημα, για τόλμημα. Για τόλμημα να πεις ότι απαγορεύεται, ενώ το ξέρεις ότι απαγορεύεται. καρδία και εκπαιδελωμένου κακά. Ακούς, θα ακούσεις? Βόρως. Θα σου πω Μην αυτό το πραγματικό. Αυτό που ξέρεις ότι θα σε κουκουλώσει, ότι θα στο κουκουλώσει το αμάρτημά σου. Ξέρεις και εσύ, δεν πήγαινε μόνο εκείνος. Λένε κάτι εδώ, λέει πήγα. Ε, αλλά λέει, εντάξει, ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμάρτημα. Αλλά αφού μου δούμε και κοινωνά, εγώ θα πάω. Άρα ξέρεις ότι δεν πρέπει να κοινωνήσεις. Άρα ξέρεις ότι πρέπει να βάς ένα καλύτερο για να σε τεραπέτει. Άρα ξέρεις, ξέρεις, ξέρεις, ξέρεις! Και μετά όλους θα είδω. Μετά όλους θα είδω. Θα ξέρεις πολύ καλά. Βόλος εν καρδία τεκτενομένου κακά. Φωνηριά. Δεν είναι, δεν είναι ειλικρινής μαζί σου. Έχεις σκοπιμότητα, σου λέει, το για γιατί ξέρει, σκέφτεται εκείνη τη στιγμή όχι το πώ θα δοξάσει τον κύριο, όχι το πως θα σε σώσεις, να σε κατευθύνεις τη βασιλεία των αγώνων, αλλά πώ θα του κουλώσει την πρωμιά τη δικιά του. Αυτό σκέφτεται. Δεν χρειάζεται ο ψυχής σου, μην νομίζετε. Σε τέτοιες πρόμαδες δεν μου νοιάζει η, η ψυχή δεν μου νοιάζει η δεν μου να τα πας στην στον παράδεισο εσύ. Δεν μου ενδιαφέρει στην κόρα σου. δεν σε υπολογίζει σένα. Αυτός η πιθνική σκέφτεται, στο μυαλό του, πώς θα τα δικά του τα πάθη, να τον βλέπεις σαν άγιο. Και τους τι Δεν τους ο κόσμος, δεν ξεδιέφερε ότι δεν έπρεπε να στυγιογός, να κατευθύνει τον κόσμο στην αλήθεια, τι έκανε. Ελέγανε τα πράγματα έτσι, ο κοινός να καμουφλάρονται. Να μην δείξουν στον κόσμο τι είναι. Τι ήταν μερικές φορές ο κόσμος, τις καταλάβαινε, έτσι έλεγε, πάρα το μπαλώνανε, το μπαλώνανε, το μπαλώνανε. Μόλος Εν καρδία τεκτενομένου κακά Έχει πονηριά Ψάξτε να βρείτε πνευματικούς και λιγασκάλους Και σοφούς Αγίους ανθρώπους Να σου δείτε να ξεκίνησει απέναντι σου Να βλέπεις το πρόσωπο Να βλέπεις το πρόσωπο και να σου εγγυάται την αλήθεια Να σου εγγυάται την αλήθεια Να σου πει την αλήθεια αυτός πάει Δεν υπολογίζει Αυτό αυτή η αλήθεια βγαίνει με την Και μου το βλέπαμε αυτό. Γιατί τρέχανε ο κόσμος στον πατέρα Πασίλη και στον πατέρα Πορφίδι, γιατί. Αν ήταν όλοι πνευματικοί, ειδικανοί, και έλεγαν την αλήθεια, γιατί να χρειαστεί να πάω στον πατέρα Πορφίδι, γιατί. Γιατί. Εντάξει, να πάω πάρο, να στήσω τον πατέρα Πεεεχεράτη και να το πιλήσω, ο άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να πάω να το πληρώσω μέσα ένα δεδάκι, να μου πει δεν μου αρκεί, δεν μου μου αρκεί. Αλλά βλέπετε η συνείδηση μέσα μαρτυρή, κατά μάρτυρι, ότι έχω ένα πνευματικό που δεν μου λέει τη Δεν μου λέει. Τα πράγματα μου τα λέει, μου τα λέει νοχευμένα. Έχει βάλει τη δικιά του δυστυχώς τη βούλα επάνω στα θέματα του Θεού. Δεν αρκείται στον νόμο του Θεού. Οι δεν βουλόμενοι ειρήνην Ποια ειρήνη, την ειρήνη του Θεού μιλάει εδώ. Εκείνο που θέλει λέει την ειρήνη του Θεού, εσύ την ψάχνεις. Όταν πας στο πνευματικό σου, τι πες. Mm -hmm. Μου το είπε χτες ο Παντήρς Γαμπρίλης, Άγιος άνθρωπος, αυτός που είναι κάτι και στη χριστιανική αισθήρα. Εγγελυμένη ψηκούλα, ο Αθανασιάδης μάλιστα. Mm -hmm. Μου και ούτε κατάμαστε εκεί έτσι και περνάμε την Αγία Πάρα και μου λέει, έλα μου λέει να σου πω κάτι, έλα να σου πω κάτι και ποιος μου λέει είναι ο δίκαιος άνθρωπος και ο σημαίνος και ο εγγράτης του καλού αυτός που εργάζεται το δίκαιο το σωστό και του ο έχει την ειρήνη του Θεού ποιος έχει την του αυτός που εργάζεται το καλό Κάνε σωστά το όνομα τους μου. Άμα δεν σου πει κάτι. Δεν σου πει κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή έρθει ο Άγγελος κυρίως, δεν μας πάρει όλους. Και άμα ρωτήσει, είναι ο κύριος, όποιος θέλει από εσάς να πεθάνει αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει, δεν το πάρει μαζί μου τώρα. Μέχρι με τον κύριος έτσι, να σας τελειώσω στο ελεύθερο. Πώς το λέμε, στο ελεύθερο. Θα να με το ελεύθερο. Θα παγιώσεις με το ελεύθερο. Νίκο Κώστα ελέγει Βαρβάρα, πως δεν αντιφέρει. Α, πάει και πως το Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κανείς! Κανείς. Γιατί κανείς? Γιατί Αισθανόμαστε μου γκομιάριδε, ελεημοί απέναντι στο πού να πα. Αφού έχουμε καταπατήσει όλε τις εντολές το του, από έχουμε καταστρατηγήσει όλο τον νόμο του. Αφού δεν έχουμε πείσει όσοι τον νόμο του, από του, Τα όλα, τα Πού να πα, με τα μια χιλιάδα χρόνια ακόμα και μετά από χίλια χρόνια έλα πάλι να τα ξαναπούμε. Είναι στην κουλόγεννη ειρήνη, εφραντίσσονται. Γιατί αυτέ τι και τι τραγενώδε που του βλέπεις, Α, θε κύριε, με ξέχασε. Έλεγε κάποιος, με ξέχασε κύριε. Έναν πάρη, ένα, πάρη, Ένας yeah. Πολύ μεγάλη τερευωδία από την Αγία Κάρα του Ιερού την Πολύ μεγάλη τερευωδία. Τι έλεγε, του είχε του αυγού του Αυγίου του σε πάρω. Και πέρασε λίγο το πρωινόλυτο μεσημέρι απόγευμα και αυτούς σε μια καρεφίτσα έξω και λέει καλά το κομποσκήνι του κοινή, πόδι, κύριε, κύριε, και έλεγε και και έτσι ανακλαίει. Και την πατά, λέει, ο λέει, Γιατί κάτι κάτι φαίνεται και έκανα λέει η Παναγία άλλαξε απόψε. Βάλετε βασκήνια! Πάλετε όλα τα βασκήνια σας! Να φύγω! Να φύγω! Και βραγματικά λίγο πριν τα εσύ ίδιος Ας είναι την δεν ταράζεται, πώς το λέει. Δεν υπάρχει κάτι να σε ταράξει. Είσαι ειρηνικός, είσαι γαλλήνιος, είσαι ηρεμο, Είσαι ηρεμο. Δεν γυμιουργείς πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημά μας είναι τι. Το πρόβλημα του ειρηνικού του δικό μας. Το πρόβλημα του ειρηνικού ανθρώπιου είναι. Είναι η αμαρτία. Εκείνο έρχεται και σε ταράζει μέσα. Και σε δημιουργεί ανακατοσούρα. Δεν μπορεί να δει ο Ρίκαιος να δει το σπίτι του να γαί Ήλεις, «Ο Υιώ, ο O, ο Υιώ, ο λόλος, ο οταν και του τα πίσω από το άλλο, σου, το σου, σε κλαίξανε, σου, τίποτα <Σηρήνη>, η πάντα νούνη του Θεού, μέσα της, ο κυριος ο Εμείς αμέσως, διότι δεν έχω. Γιατί ανάκριση. Εγώ είμαι καλός, εγώ πει να συνεχιστεί. Εγώ είμαι ονογιόμονα, εγώ. Τι σημαίνετε εσύ και εγώ. Πάρε καλή. καρέσει το Θεό το δικαίω Να χωρίς. <συνίξ'> Ζήλια, πολλά ζήλια έχουμε βρει εδώ πέρα στον νόμο του Θεού. Να ζήλει, εσύ που λες ότι είσαι δίκαιος και εγώ που λέω ότι είμαι δίκαιος. Για να γίνω ναι σου αρέσει το άδικο. Σου αρέσει το άδικο. Δεν λες ότι είσαι δίκαιος. Δεν ότι Δεν να δεν Για να θες να να κοινωνάς, ότι είσαι δίκαιος. Δεν είναι το άγιο το... που μας αρέσει και την αμαρτιούλα αμαρτύλα μας. Πέμπτο στο παιδί μου. Να φυλαγόμαστε κιόλα. Και να γυρνάω και να φυλάω όλα. Σε αυτό και τα δυο. Τι γίνεται. Θέλω να σας πω την ειλικρίνεια αλλά δεν είναι για την ελευθερία. Θέλω και την εποχή να μου πείτε το ψέμα μου εκεί πέρα. Να κουκλώσουμε και τίποτα που αρέσει το δίκαιο, δεν άδικο, δεν που αρέσει το δίκαιο ο ανθρώπου, τίποτα το άδικο, τίποτα το αματώ, το. δεν συμφωνώ, πως το λεω τελείως ευρωικές μανάδες, οι οποιε μένουν να παντρέψουν τα παιδιά του ήτανε καλές, επειδή ήταν καλές κλπ. Άραψε το παιδί του. τι συνέβη, γιατί άλλαξε να ξέρει τώρα. Έχω και τα πετρελικά πρέπει να βάλουμε κανέναν με και Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν πειράζει με ζε. Μα θα στέλνω με θεό, θα με θα στέλνω με θεό, θα στέλνω με θεό. Έχω άλλο παράδειγμα, θα στέλνω με με να την Θα Πάξε γίνει παιδί. Συνάζει το παιδί. Είναι το παιδί. Να μάθει να έκανε στον νόμο του Θεού το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Με όλο το πρασί. Διαβάστε. Δεν θυμάμαι ποιος που θα γνωσήνω διαβάσω τώρα. Διάβασε εκεί να δεις. Κρατάει λέει ο Κύριος το χέρι του. Ποτήριο. Η οποία yeah. yeah. για μάτο τη σημαίνει αυτό. Κρατάει ο στο το ένα, δεν κρατάει Και ο στο το για να μα αλλά πρόσεξε ή βάλεις και το λεκό σου μέσα στο νεράκι και εκεί θα σε πάρει το ποτάμι. Όσο ήταν να το ο κύριος το κρασάκι του και να το κάνει λίγο πιο ελαφρύ για όλους, βάζει το έχει κάνει. Μην το κυράζεις. Μην το κυράζεις. Μέχρις ο κύριος έγινε άνθρωπος, ήρθε και έζησε την ανθρώπινη αδυναμία και ξέρει, τι εστιάκριβος, μην προσθέτεις εσύ τα ελαφρυντικά που έχει δώσει ο Θεός. Δεν αρέσει το δίκαιο, δεν άδικον. Δεν αρέσει στο δίκαιο τίποτα το άδικον. Οι δε ασεβείς, πλησπίσονται κακό. Δεν αρέσει <Ουέντας> να ασεβείς, γεμάτος κακό κάποιος εγώ στην πατρίδα ένας ας πούμε παπάς έτσι κάπου δεν σαν κάπου μαζί σαरκωστή. και πήγαμε εγώ πήγα τον καφέ τον βλέπω η γάλα γάλα μες την μεγάλη Σαρακοστή .UM. μέσα στον καφέ το να <awesome> Έλα φερμένε οι σανεκοστοί! Έλα φερμένε οι σανεκοστοί! Έλα φερμένε! Όχι! Όχι! Να ξέρεις το εγκαλείο για το σχομάχι αυτό πλέον δεν είναι μόνο είναι φάιμα Γιατί δεν έχω πρόβλημα να του λέω πονητή! Γιατί δεν έχω γιατί! Δεν πρόβλημα! χαρά! εσύ Κάτσε δικαιωμάστηκε άτοι παρακάρινες Ah, θα γυράσεις και στον κόσμο mm. αυτά τις βλέπω θέλω mm. μόνο; αυτά τις βλέπω mm. αυτά τις mm. σ'αρέσουν mm. δεν σ'αρέσουν mm. αυτά ξέρω εγώ αυτά λέω τώρα όπως τις κρίναμε τα mm. τώρα mm. mm. άρχισε mm. mm. το νεράκι ο Ιερός Χρυσόστομος που έχουμε κάτι και στον Αγία Ανδρέα τον φιλοξενούμε <Σχει> ξέρετε, τι έλεγε, ξέρετε τι έλεγε αυτή η Αγία Μορφή αυτό το Άγιο Κεφαλάκι που το προσκυνήσατε δεν ξέρετε τι κάνατε σήμερα δεν ξέρετε δεν έχετε καταλάβει την ευλογία που είχατε σήμερα δεν είχε καταλάβει και χτες αυτή η Αγία Κάρα ξέρετε, ξέρετε τι, τι έλεγε εάν λέει άξομεν Κατά προνόμιο των μικρών έπειτα μεγάλα ύψο με τα χέρια. Και αρχίσει λέει να δεν πειράζει εκείνο. Δεν πειράζει άλλο. Δεν πειράζει τ' άλλο. Δεν πειράζει τ άλλο. Μην το παραγκάλε. Δεν είναι εκείνο για την ιστήρα, για το ένα, για το πίσιμο, για, για, για, Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Στα Και μετά και Τίποτα υπηχεία, τίποτα υπογραμίες σχέσεις, τίποτα, υπηχεία, τίποτα, υπηχεία, τίποτα, υπηχεία, τίποτα, τίποτα, τίποτα! Δεν ξέρω που λέγανε «Η Δεν είναι τίποτα. Εάν αρχίσεις να καταφρονίς τα μικρά, γρήγορα θα καταφρονίσεις και τα μεγάλα, έλεγε ο Άγιος Αυτός Πατέρας της Υπηχείας. Που δεν έχουμε τη μεγάλη την ύψη στη έχουμε εδώ, στην Πάτρα, να τον φιλοξενούμε. Αλλά μετά το λίγο θα φυλαξιώνουν και τα καρναβάτια. Και πάλι όλοι. Τρέχει ο κόσμος τώρα εκεί, θα μην υπάρχει στο καρναβάτια. Και πάλι όλοι. Και πάλι όλοι. Και πάλι όλοι. Και πάλι όλοι. Οι ασερίς πληστήσονται κακό. Δεν πεις ενώ στο δίκαιο θα βρεις την αλήθεια. Ο ασερίς, ο εξερίς δεν δέχεται το άδικο. Ο Ασυλή, ο υπηρεδο του κακού, ζει μέσα στο άδικο. Και έχει μάθει, νομίζει ότι είναι ο Αφέντη, Νομίζει ότι είναι ομοθέλη και ξέρει και ποια είναι την Αγλία και το ίδιο, έτσι, έτσι έλεγα σε κάποιον Κοντά σα έλεγα, κοιμάται κάποιο, όπω που ναι, ναι. ο οι γυναίκες πρέπει να φοράει la Βαγγίλιας, έρθενε κάρια στον... Ρε πού τα πήγες ευθύνα, νέο που τα πήγες, τα πηγες προσπαθεις λοιπον να δεις. Μα, μα, μα, τι μάλα ε, τι μάλα, τι μάλα, τι το λέει όχι, τα πήγες, δεν το λέει. Εσύ δεν ισχύουνε εσύ μεγαλύτερος λόγο δεν ισχύουνε, επειδή εσύ δεν το έπρεπε εγώ δεν ισχύουνε. η Αγία Γραφή ισχύει και πάει ισχύει. Απήσε εσύ όχι, πήσε εσύ. Ήρθε εσύ εσύ, εσύ δεν είναι εσύ, να στο να και permiso de la RH dice y ahora yo en mi tarea que tiene caleta y por Venezuela, por acá. Que se den los pasos. Permítanme hablarles de lo que por eso de a γιατί a esas que va a τι ώρα! Και προσθέτεις όλα αυτά, ξέρει μα κυρίως, κύριε ψευδή. Αυτός, αυτός που σου λέει ψέματα, είναι συχαμένος για το Θεό. Κλείνετε εδώ, εσείς κρίνετε εδώ. Εσείς κρίνετε, αγαπητοί μου. Που πιστεύω ότι έχετε σωστό αισθητήριο. Κλείνετε Αλλά σας είπα και εσείς, φτιάχτηκα να μην κάνετε... Έχω τη συνειδησία μου που μάται. Έχω τη φωλή του στη το μέσα μου. Άρα κρίνετε εσείς ορίστε. Αν εγώ είμαι καστικός και αν εγώ τα λέω, ξέρω εγώ πως τα λέω, που λένε ακραία, τους είπαμε, κρίνετε εσείς, εσείς εδώ. Για το ηλίδες που έρχονται και δεν με ακούσαν ποτέ. Εκείνη, με τρέπου, να με κρίνετε, να με από εκεί λέει, συγγραφέρομαι εγώ από τα χείλη, τα ψεύτικα, τα βιβλία είναι ψέματα. Τα Πρόσεξε τι λες στα παιδιά σου, προσέξτε κακομύρες μου, προσέξτε μάρκες μου, δεν ξέρει τι θα τραβήξει μετά. Χίλια σχολεία θα λουπιστεί στο παιδί μου, περίπου εγώ λέει, η πίλη σας, πόνοι, η πίλη ναι! Κι δεν να το πεις. Αλλά πρόσσεξε, μην κάνεις τα ίδια. Παρά να διηγη, ξέρεις ε, δεν πειράζει, μη κάνεις τρίτο παιδί, μη κάνεις τέταρτη, δεν πειράζει. Τώρα, γιατί θα σου πει και εκείνο, ξέρεις, εσύ μάνα δεν πείχνεις μόνο διό. γιατί. Προσέξτε καλά, προσέξτε καλά, ζυγιζώστε, ζυγιζώστε από το Θεό, μαύροι μου, να, σας τα... να, να εγώ σας τα λέω, να τα ξέρετε. Τώρα έχω και το μυαλό στιγμή, γιατί δεν ξέρω αργότερα, μπορεί να πάρω πόσο. ξέρω και να λέω όλες τις αγλαμάδες και απλούδες. Βγαίνει λίγμα και ή ο χίλις ψευδί. Συχαίνεται ο αυτοός τα χίλι, τα ψεύλικα. Τα χίλι που λένε ψέματα τα συχαίνεται ο Κύριος. Τα βρελίσσεται. Και αντίθετα ο ποιόν πίστης δεκτός κατά αυτό. Εκείνος που λέει την αλήθεια είναι ο αγαπημένος του. Γιατί είναι ο αγαπημένος του Κυρίου. Απλά. Διότι ήρθε ο Κύριος. Εγώ είμαι ή εγώ η ο χιλις ψευδι συχαινεται ο αυτοος τα χιλι τα ψευλικα τα χιλι που λενε ψεματα τα συχαινεται ο κυριος τα βρελισσεται και αντιθετα ο ποιον πιστης δεκτος κατα αυτο εκεινος που λεει την αληθεια ειναι ο αγαπημενος του γιατι ειναι αγαπημενος του κυριου απλα διοτι ηρθε ο κυριος εγω ειμαι η εγω η αληθεια στη ζωή. Γιατί είναι αγαπημένος. Απλά. Όλοι την αλήθεια, είναι αγαπημένος του Θεού. Τελειώσαμε, τα αλήθεια είναι,